Μας αγαπάνε Σαν Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Ας δώσουμε κάποια κλειριακή πράγματα. Οι και οι Γερμανικοί είναι εξαιρετικοί φίλοι της Ελλάδας. Οι τελευταίς μας έδωσαν τα τρία χρόνια περισσότερα 60 Δεν ξέρω κανέναν άλλο Du bist Paul, du sympathisierstndr. Kann man Αν γνωρίζεις, yeah. yeah. yeah. yeah. Er heißt im hat mir gesagt fuchtelos. das ist ein schöner Name für yeah. Δεν είπατε δικαιωριακό, για μένα είναι πριν, δεν δώσαμε Δεν θα να Δεν την Δεν ξέρω να μάθετε. Να βάζω να μάθετε. Να λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ]ε Κύριε Πρόεδρε, Δηなので, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σα απαντήσω. Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι που οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή του κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Σίμενση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 will be with αρχική Είναι είναι στρατιώτες ξένοι με γραμμάτα Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή ΠΑΞ Γερμάνικα στο λιχόδο της πλατείας ο του Παπαδομανολάκης και η Μανιώ Βασιλίκη Συντονιζόμαστε στο πλατεία-radio.com και μόνο εκεί γιατί το άλλο κανάλι είναι τεσμένοι Μπορείτε να στέλνετε και στο chat του και τα μινήματά σας επίσης στο πριν. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό λέγεται Bara Bara και είναι από τον Ραζί Φαχά, ο οποίος είναι ένας ακτιβιστής από τον Λίβανο, μετάνο λάθος. <χω>, και πάντρεψε τη μουσική την παραδοσιακή τη χώρα του, κρουστά κλπ. με ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού οίκου. Ε, και έχει βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, α πούμε, που είναι τα καλύτερα κομμάτια του συγκεκριμένα. Ωραία, ας το ακούσει το κοινό, και να περάσει κατευθείαν στο βαραδικό χωρίδιο για να αρχίσει την μας. Το 1990 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων, η Γαλάτες, είχαν κατακτηθεί από τους Βοναούς μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστεί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζοντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <Σιζάν> <Σιζάν> όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντισφέγεται νησιόραστα είναι Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αρωμαϊκά στρατόπεδο. σε <Σιζάν> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι.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 Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που κάνουμε εκπομπή η επικαιρότητα τρέχει, έχουν ανέβει διάφορα δημοσιεύματα και μάλιστα αρκετά από αυτά που σάιν ε, φίλια προσκύωνα στο ΣΥΡΙΖΑ για επικείμενες κάλπες. Ε, η κυβέρνηση έχει κλειστεί από το μεσημέρι το μαξί, στο μαξί μου και συζητάνε για το αν θα γίνουν πρόορες εκλογές κατευθείαν ή άμα θα πάνε πρώτα για ψήφο ενισχύσεις. Και φαίνεται ότι δρομολογούνται μέσα στην ομάδα, όχι εβδομάδα, μέσα στη μέρα σίγουρα, ανακοινώσεις, μάλιστα περιμένουμε κατά τις 8 η ώρα να βγει η συνέντευξη τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ένα προς ένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα τα στελέχη τα οποία είναι φύλλα προς την ηγετική ομάδα δηλώνουν ότι οι εκλογές είναι αναποφεκτός, οπότες ώστε να ανανεώσει η κυβέρνηση την λαϊκή της τηλεγορία. Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι εκλογές χρησιμοποιούνται από την ηγετική ομάδα του μεγάλου Μαξίμου ως όπλο ευδιασμού στους αντιφρονούντες δουλευτές εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Der Mann, man hat, man Mann. Man hat Μέχρι τις τελευταίες μέρες scheint noch nicht Man kennt ihn wie und kennt ε, ούτω ώστε η γεωτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να φορτώσει στην αριστερή πλατφόρμα και όχι μόνο, γενικά στους αντιφρονούντες εκτός κόμματος, την πτώση της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης της χώρας. Ε, τελικά μετά την ανακοίνωση της πλατφόρμας ε, κατέληξε η γεωτική ομάδα ότι δεν της συμφέρει ούτε την ίδια να πάει σε ψήφια εμπιστοσύνης. Ε, το σενάριο το οποίο επικρατεί είναι ότι είναι πιο πιθανό να πάμε σε κατευθείαν σε κάλπες χωρίς να ψηφίσει η βούλη. Πρόες τις εκλογές από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και στην Τουρκία μέχρι τον Νοέμβρη, μιας και ο Ερντογάν δεν είναι κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Και από φαίνεται θα είναι οι εξελίξεις αυτές στην Ανατολική Ευρώπη και έτσι κι αλλιώς με σας πάει. έχουμε σε όλες τις εκλογές φαίνεται. Άμα επιτρέψουν σε μας οι ξένοι, θα έχουμε μαζί εκλογές σε Ελλάδα και την Τουρκία και μάλιστα η Τουρκία έχει και αρκετά προβλήματα με τη στιγμή. Βέβαια, από ό,τι ανακοινώθηκε χθε, 7 επαρχίες της Τουρκίας ανακήρυξαν την αυτονόμησή του ε, και οι μεγαλύτεροι εφιάλτες της Τουρκίας φέρνουν 4 και 7 μιας και οι Κούρδοι ε, πάνε για σχηματισμό κράτους. Θα περάσουμε αργότερα και στη θηριωδία την οποία έγινε στην Τουρκία από την τουρκική αστυνομία. Το από τη δολοφονία μιας εντάπτυσης του ΠΚΚ. Λοιπόν, με τη Βασιλική και παρέα κάτσαμε και βλέπαμε η ψήφιση του νέου μνημονίου ε, είχαμε καινούργια λοιπόν μέσα στην εβδομάδα, το μνημόνιο πρώτη φορά αριστερά εντός, ε, μέσα σε πολλές παρενθέσεις στο αριστερά είναι γεγονός ε, έχουμε ένα απόσπασμα από την ψηφοφορία στην Βουλή δεν καταλάβαμε καλά. Καλά. Δεν, καταλάβαμε. δεν καταλάβαμε καλά το όχι στο δημοψήφισμα δεν ήταν όχι, δεν καταλάβαμε καλά εμείς δεν ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε να ψηφίσουμε ελές το νέο μνημόνιο και εμείς αν χάζει Πέρατε να τον ακούσουμε πήγαμε και ψηφίσαμε... Διαβάσαμε επίσης από τη ΓΙΕΚΣ στην Φαρρυνάμπιο yeah, ναι. yeah, ναι. yeah. ΑΛΑΣΟΣ. Ακριβώς yeah. αυτό, yeah. αυτό yeah. που είχαμε πει και στον προηγούμενο κούβιο. Οπότε τώρα που καταλάβαμε το λάθος μας, όλος ο ελληνικός λαός λέει ναι στο νέο μνημόνιο yeah. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΤΟ. Τώρα yeah. yeah. Ναι Πράγματι δεν είναι Μου λείπει το χεγόνι Στην παιδεία λέμε Στην υγεία λέμε Στη λαοκρατία στη δημοκρατία Στην αλληλεγγύνη στους μετανάστες Στις απειλές τους ναι, στα μνημονία Ναι στους τραπεζίτες. ναι, Στο στους τουρνοτούτσους, στους εργάτες λέμε, στους αγρότες λέμε, στους παπούτσες λέμε, στις και στις γιαγιάδες λέμε, στις και στους άντρες λέμε, ναι, στους τεχνοκράτες, ναι, στα πλεονάσματα, ναι, στους φιλελεύθερες, ναι, στους αριθμούς Στις πορείες λέμε, όχι, στις ύμες λέμε, όχι, στις ύδες λέμε, όχι, στην ελπίδα λέμε, όχι, στον αγώνα λέμε, όχι, ναι, μες στον φόβο, ναι, και στη λιτότητα, ναι, σε νέα μέτρα, όχι, για μέτρα ναι, την κυβιακή.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 Andere Leute, ja, so bin ich. Und alles andere ist mir ganz egal. Wie ich im Hebel, wild aufleben. Steck das Geld ein, bezahlen kannst du auch ein anderes Mal. Υπότιτλοι Όπως είπαμε λοιπόν, προφανώς εμείς καταλάβαμε λάθος, προφανώς ο Πρωθυπουργός της χώρας μας είπε να ψηφίσουμε ναι, αλλά εμείς θα χαζίτεμε να ψηφίσουμε όχι, αυτό αποδύχθηκε έτσι κι αλλιώς στις κάλπες της προηγούμενης ομάδας, όπου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όχι σύσσομαι, αλλά σύσομαι τον ΑΝΕΛ, αφού δεν βρεθεί ούτε ένας με τσίπα, να κάνετε ψηφίσο ψηφίσανε «Ναι» στο νέο μνημόνι. Και όπως έλεγε ο Καμένος παλιότερα, στα 4 λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Πλέον ο ελληνικός λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ παρά μόνο την ανατροπή της. Την ανατροπή της όταν θα το επιλέξω ίδιος ή με τον τρόπο που θα το επιλέξω ίδιος και όχι με τον τρόπο που ίσως το επιλέξουν κάποιοι έξω από τη χώρα. Ο παπάς στο δεξιχέρι του Πρωθυπουργού έχει πάει από νωρίς στο Προεδρικό Μέγαρο. Προφανώς η συνάντηση αυτή έχει να κάνει με την άμεση προκήρυξη εκλογών. Στα πλαίσια του προεκλογικού κλίματος, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, ο Πάνος Καμένος, διευκρινίζει ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα κατεβούν, όπως ακουγόταν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, σε κοινό ψηφοδέλκιο, αλλά θα κατεβούνε μόνοι τους, ε, προφανέστατα δεν θα δούνε ούτε την ψήφη τους. Ας μην προτρέφουν. Η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον συγκυβερνήτη της, τον Μάνο Καμένο, οι ίδιοι δρομολογούν την αριστερή αντιμημονιακή παρένθεση. Βέβαια, το μόνο το οποίο ισχύει από αυτού την έκφραση είναι η λέξη παρένθεση, αφού η, τελικώς η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δεν υπήρξε ποτέ αριστερή, σίγουρα η ΑΝΕΛ ποτέ, ε, αλλά ούτε και οι ίδιοι λοιπόν και όσο και αν προεκλογικά στις εκλογές που ίσως έρθουν όπως όλα δείχνουν να παίξουν το παιχνίδι της πτώσης της πρώτης αριστερής κυβέρνησης μετά από μοιρία της από τους αριστερούς αποστάτες όπως ήδη οι κίτρινες φυλάδες που πρόσχυνται σε αυτούς του ομιλικούς κουρί παρουσιάζουν τους αντιφρονούντες εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι προπαγάνδα, ό,τι προβοκάθειας είχαν το γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα κα Όμως από τα δικά ό,τι και λέμε, είναι και ασφαλούς, και φυστερνή, γιατί δεν έχουμε κάτι σίγουρο, θα έχουμε μάλλον 8 η ώρα, είναι την που δέρνει, την να το έχουμε και σε από ε, πάμε στα διεθνή, Εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, ε, όσον αφορά τώρα αυτό που είπαμε πριν, την είδη την ανακήρυξη της οικονομίας των 7 από την Άγκυρα ε, να πούμε ότι σύμφωνα με δινοσεύμα τι κούτι τύπου, ε, μετά, την, ε, την ναι, μετά την ανακήρυξη μετά την της αυτονομίας της Επαρχίας συλόπη δίσδρε μουσάμπεν δισίβι και σύρνα Άλλες τρεις επαρχίες ανακήρυξαν την αυτονομία τους Πρόκειται για τις επαρχίες Βουξέχοβα, Μπουλανίκ και Βάρτο, του τουρκοκρατούμενου Κορδιστάν. Η Ένωση Κορδικών Κοινοτήτων, KCK, που είναι μια οργάνωση στέγη όλων των τουρκικών κοινοτήτων σε Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία, που είναι υπό την επιρροή του ΠΑΚΑ, ανακοίνωσε ότι λαϊκές συνελεύσεις στις επαρχίες υπαρχί... Συλλόπης, Τζίσδε, Νουσάιμπιν, Νίσιβις και Σύρνακ ανακήρυξαν την αυτονομία των επαρχιών τους. Ε, μετά από την ε, παραπάνω ανακοίνωση, άλλες τρεις επαρχίες, λοιπόν, αυτές που προαναφέραμε, ανακοίνωσαν και αυτές με τη σειρά τους την αυτονομία τους. Στην ανακοίνωση είχε ενδιαφέρον ε, να βούμε τα εξής. Οι λαϊκές συνελεύσεις των επαρχιών που προαναφέρθηκαν, ανακοίνωσαν ότι από τούτε και στο εξής δεν αναγνωρίζουν τις κρατικές αρχές ότι από τούνδεκες δεξής δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές και ότι θα αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους, συγκροτώντας τις δικές τους σχετικές αρχές και υπηρεσίες. Σε περίπτωση δε, που δεχθούν επιθέσεις οι αρχές και οι υπηρεσίες που θα συγκροτήσουν, θα κάνουν κρίση του δικαιώματος της αυτοάμυνας. Ε, λαϊκές συνελεύσεις και λαοκρατία όπως τη λέγαμε παλιά στον Ελφύλιο εδώ στην Ελλάδα, ε, Μέσα ένα δικό του τρόπο, το οποίο θυμίζει λίγο το, τα αγανικά βουνά, την εποχή της κατοχής, συγκροτούνται αυτή τη στιγμή στο αυτόνομο Κουρδιστάν. Μάλλον το αυτόνομο Κουρδιστάν δεν είναι με την κρατική έννοια, είναι με την έννοια ότι ο ίδιος ο λαός ανακήρυξε την αυτονομία του και απελευθερώνει περιοχές μία προς μία. Άρα μετά το κουμπάνι παίρνουν σειρά και αυτές οι επαρχίες μία προς μία τώρα στην Τουρκία αυτή τη φορά και οι εξελίξεις θα είναι από εδώ και πέρα. Και να αφιερώσουμε λοιπόν στη νίκη του κουρδικού λαϊκού στρατού το τραγούδι του... που έχει γράψει ο Άσημος, Ναι. «Βενσέραμος». Ο οποίος σαν σήμερα θείνονταν 66 χρονών. Σαν σήμερα θείνονταν 66 χρονών. Σαν σήμερα πέχανε όλα, ναι. Ναι, ε, σαν ε, σήμερα έχει διαλέτηνε. Ναι, 20 Αυγούθου 1946. Ωραία, «Βενσέραμος». Το νόμο, να φύγω, ήρθα, δεν στον παράξενο χωράμε. Ξέρουμε πώ είναι ψέμα. Μα γυρνά τα δυο μας σένα. Να σε αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσω. Να ξεγελάσει. Να ξεγελάζε. Να σε αγαπήσω. Να νευραίσω. Για το σοδούλι σας ευγαρώνουν δύο βέγκα λιφέ Μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά Στον προσώπο μας στις The plans Να το το Δεν πλησιάζω, μωρέ, μ' αυτά πια δεν έχω. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καβουράκια πλάγια Κρυπά τα χάρια το σταχνώ μέσα στα σκοτάρια Με ένα μοπίδο, θα σε ξαναβρω Στο μαγκάνο πίγαδο της σύτας μου καρνώ Βερσέμος, Λοιπόν, bon, ε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας ο ο οποίος ε, τελικά οδηγήθηκε στην αυτοκτονία μην αντέχοντας τη στάμπα του βιαστή ε, που του κολλήσανε η συνανθρώποι του τότε ε, τον κλείσανε στην αρχή, το κλείσανε σε ψυχιατρίο και λίγο καιρό αφού βγήκε και καταστάθηκε πάλι στο σπίτι του στα εξάρχεια μετά από λίγο καιρό αφήνοντας μια ανοιχτή επιστολή έδωσε ο ίδιος, όταν ο ίδιος αποφάσισε τέλος τη ζωή του ε, σε διαβάζω ένα κομμάτι της επιστολής του Άσιμου τώρα είμαι υποχρεωμένος να έχω παράπονα να καταγγείλω κάτι προς όλους και όλα. Έμαθα πως συνεχίζονται οι διώξεις εναντίον μου. Προσβάλαν οι να με βάλουν ξανά στο ψυχιατρίο και να μου κάνουν ίσως και λογοτομή. Είναι υποχρεωμένος να με σώσω. Καταγγέλλω λοιπόν δημόσια. Στις 6 Οκτώβρη με πιάσαν έξω από το δρόμο του σπιτιού μου να παίζω θέατρο του δρόμου. Με με τιμία στο συνωμικό τμήμα, με δέσανε με χειροπέδες, μου σπάσανε τα πλευρά μου, με πήγαν στο γηγενή του ψυχιατρείο, με είχαν δεμένο. Εγώ τους έλεγα αλήθειες που δεν τις λένε τα βιβλία, κι αυτοί με βγάλανε τρελό. Έκανε ακόμη κι αυτοί με χτυπούσαν να γελάνε. Αντί να τηρήσουν ένα λόγο ότι πια δεν θα με αγγήξουν, με στο δαχνή. Στο χειρότερο που με ξαπλώσανε, με και μου κάναν ενέσεις σε αυτές που σκοτώνουν τα βουβάλια, παρόλο που πάλι μου δώσαν το λόγο τους ότι θα αγγίξουν. Και με πατήσαν σαν χαλάκι και με βάλαν με τις χειρότερες μου του Τους αρρώστος που προσπαθούσαν να μου πάρουν το ρολόι και ό,τι άλλο είχα πάνω μου, ακόμη και το τελευταίο μου τσιγάρο. Όλοι οι γιατροί του κόσμου δεν τήρησαν ένα λόγο. Αλλά εγώ κατάφερα και βγήκα και είμαι ζωντανός. Συμιγότερο από 2 μέρες και από το, ψυ... και από το χειρότερο που Ας έρθουν οι ψυχίατροι μια βόλτα μαζί μου να τους δείξω. Γιατί εγώ δεν είμαι τρελός, ξέρω να θεραπεύω τους πάντες, τα πάντε, στα πάντα με ένα τραγούδι, με μια καραμούζα, με ένα κουτί σπίρτα και με αγάπη. Ευχαριστώ όσους κινητοποιή, κινητοποιήθηκαν για να με βγάλουν έξω, αν και κάπως καθυστερημένα. Ήμουν ήδη έξω και περίμενα τον πατέρα μου να δάνει μια υπογράφη. Ευχαριστώ την Κατερίνα αγώγου που παράτησε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ήρθε Ιδίως στο και οι μονάχος στο εθνικό τμήμα ρώτησαν κατά λάθος άγγιξα κανέναν και μου είπαν όχι. Του να μου δώσω πίσω ένα μεταγιόν και μια καφίτσα τις αξίες. Μου είναι χαρισμένα. Κάναν το δεν ξέρουνε και ούτε το μισοσπασμένο χέρι μου δεν είχαν την τόλμη να μου σφίξουν. Ας μου, δώσουν, ας μου τα δώσουν όλα πίσω και τους συγχωρώ όλους. Αρκεί να σταματήσουν αμέσως τις ψεύτικες διώξεις. Αλλιώς εμφανιστώ μονάχος και να σας προκαλέσω να με δημόσια σε μια πλατεία το προτιμάω παρά το ψέμα. Sabro et Je ris de tous ces sentiments <small> dont mon cœur est lancé. Η επιστολή κλείνει κάπως έτσι «Το μήνυμα της Βόλτας είναι για όλους και για όλα. Οι όσους δεν καταλαβαίνουν και με θεωρήσαν τρελό εμένα, ας κάνουν τον κόπο να μελετήσουν βιβλία. όπως το 1984 του Orwell, το Νίκο της Στέπας του Hermann S. «Σ. ιστορίες αγάπης του Ντόχουαν, τον Εβραίδη, τον Εσχήλο, τον Αριστοπάνη, την αρχαία ελληνική μεθολογία για τον Διόνισο, τον Πάνα, τον Ιάσομα και τους άλλους, την ολοφονία του Χριστού του V. Chemerickerick και την αποκάλυψη του Ιωάννη, το του Φανάρι, την που να πετάει. Ας διαβάζουν το βιβλίο μου αναζητώντας τους ανθρώπους και πολλά άλλα ζεν και γιόγκα ακόμα και τον Einstein. Εγώ τα κάνω πράξη κάθε μέρα στον δρόμο. Ενεργοποιηθείτε και θα σας αφαιρώσω. Αλλιώς ο Άγγελος του κόσμου, η οποία θα το κάνει, θα φύγει κατά σε σαφή, θα, θα σας περπατάτε στα τερπατάκια μπουσουλώντας μήπως θα σας κολλήσει τη χειρότερη βρυσιά που λέω. Είσαστε μπουμπούνες. Καλό και το μείνω, βολανάκι, να έρθει και να, σφίξει το, χέρι. να μας σφίξει το χέρι. Εμείς κάνουμε συμβάντα και happening και στα βράχια. Ευχαριστώ με τα Καλό όλο το Magic Theater full φουρ, φουρ ιστερόγραφο ξεκολουθείτε όμως αμέσως Φίλως πάτε μια βόλτα μέχρι το πολιτεχνείο Εκεί όπου είναι εκείνο το κεφάλι που προσκυνάτε όλοι Κάτι τον κόπο και σκύψτε και διαβάστε Θέλει αρε... αρετή και τόλμη ελευθερία Κάτω δεξιά, γραμμένο Το Ανδρέα Κάλβου Είναι, αυ... ναι αυτός είμαι Τα πάντα είναι και τίποτα δεν είναι Μή ψωνα νομήματα, μή μ ότι τι διάφορε προσωπικότητε που έχουν περάσει σε όλη την ιστορία ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τι ξεκάνει κανείς. Ένα από αυτού είναι και να αμαυρώσει στην τιμή ενό τίνιου ανθρώπου. Έτσι δεν, δεν μπορεί να το σηκώσει εύκολα. Καταφαρεί συνήθεια αυτό. Και ο Νικόλα διάλεξε την αυτοκτονία. Δεν είμαστε άρρησοι να το κρίνουμε. Ε, ούτε να τον κατηγορήσουμε. Ούτε τίποτα. Απλά το αναφέρουμε. Ε, γιατί πού και πού είναι καλό να θυμόμαστε τέτοιες ιστορίες. Πάντως διάλεξε ο ίδιος να φύγει όπως θέλει εκείνος, με τον τρόπο που θέλει εκείνος και να μην τον βγάλουν άλλοι από τη ζωή του, με διαφορετικούς τρόπους. <συσίλιο> Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Και για να κλείσουμε τον κύκλο του Λικόλα του Άσεμου, έχουμε ένα άλλο τραγούδι, Το Παγάσα. Ωραία, το αφέρουμε λοιπόν να παίξει. τα αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα Λιβάρια Να ξαναγίνω καβαλάρης και έλα να με πάρεις λέει και δεν υπήρξα κατεργάρισσα και τη χρειάζομαι τη χάρι σου, μωρέ. Μπαγάσα, πέρνάς καλά κι πάνω μια ανανάσα, γυρεύω για Ναγιάνο δεν το πιστεύω να με χλευάζεις σα σε χαζεύω δε χαπαριάζεις πρότινε μου κάποια λύση δεν θα σου παρακοστήσει και θα σου φτιάχνω τραβουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια για το χαμένο μου αγώνα που δε στρέφει μην ανυμνώνει να τον κλείνω. Αφήνω πίσω το σαματά και του ανθρώπου. Έχω χορτάσει κατελαμπαγέ και ψάχνω τρόπου ώστε να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Δεν υπήρξε κατεργά και θα το θέσει να με φλερτάρεις σ' έλαβε. Ρε παγιάσα μπερδεύσκαλα κι πάνω. Κάνε πάσα καμιά μάτια και χάμω. και αρωμενίζεις, ξαφνού αστράφτης και μπουμπουνίζεις, κι ό,τι σου δικάτε βάζεις μην δάρεις πως μεταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα Μετά το κλαιό. Μετά το φαμίνω, και αγόρα. Μετά το Λοιπόν, ότι ο Μπαγκάζα περνάει καλά εκεί πάνω είναι δεδομένο, εμάς τα αφούμε κάνουμε το κάτω. Ενδεδομένο ε, δεν είναι με αυτά που βλέπει να γίνονται. Βέβαια yeah, μπορεί να στεγογυρνάει. Mm -hmm. ε, ε, το σίγουρο είναι ότι το πολιτισμικό ε, DNA του άσυμου mm -hmm. και το πολιτικό mm -hmm. με την ευρεία έννοια και το ιδεολογικό του ε, δεν είχε καμία σχέση mm -hmm. με αυτά τα mm -hmm. πράγματα τα οποία... Mm -hmm. τις κατηγορίες που του προσάψανε mm -hmm. και σίγουρα ως προσωπικότητα ε, δεν είχε καμία σχέση. Με διάφορους ε, τους οποίους βλέπουμε σήμερα να αυτοαποκαλούνται αριστεροί και να κάνουν αυτά που κάνουν. Ε. Και εξαρχιώτας και που ακούνε τα τραγουδάκια τους άσυλους και να τους πούνε. Πρέπει να βάλουμε όλη την κατηγορία των εξαρχείων. Ή δεν μιλάμε τώρα για το «εξάρχεια». Yeah. Ε, <στονικ> ναι, <διευτεί ολοιδητή>, αστείο <στονικ> ναι, το είπα. Ε, ναι, σίγουρα δεν έχει σχέση του DNA τους, το DNA ανθρώπινο ναι, πολύ στην πολιτική σκηνή. Οι οποίοι βάζουν τα μπέλες σύνδυσης στον εαυτό τους, η αριστερή είναι τώρα «ε και τελικά όντως όπως βγάζει τις πολλές ταμπέλες ο ίδιος στον εαυτό του, τελικά κάτι θέλει να κρύψει και να τις πολλές ταμπέλες συνήθως. Ε, σαν προσωπικότητα ο Άσιμος αλλά και άλλοι, απλά με την ευκαιρία του, των γενεθλίων του Άσιμου το λέμε, ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν βάζουν στις ταμπέλες είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι. Έχουν το είναι και όχι το φαίνεται. <Το> και επειδή πριν διαβάζαμε για τις επαρχίες ε, τις κουρδικές επαρχίες πλέον τις επαρχίες που αυτονομούνται και εγκαθιδρείται εκεί πέρα το σύστημα της άμεσης δημοκρατίας, της νεοκρατίας από τους Κούρδους του ΠΚΚ. Ε, ο αγώνας αυτός, όπως και κάθε πόλεμο, όπως και κάθε αγώνας ελεξαρτησίας και δημοκρατίας έχει θύματα. Ένα από αυτά τα θύματα είναι η κούρδισσα αντάρτισσα του ΠΚΚ, Ekin Βάν, την οποία την δίασαν και στη συνέχεια την σκότωσαν Τούρκοι αστυνομικοί. Ε, διαβάζουμε σε κουρδικά μέσα ότι στην πόλη Μαρτό, στην Ανατολική Τουρκία, στις 10 Αυγούστου, μια κούρδισσα του ΠΚΚ ε, διάστηκε και δολοφονήθηκε. Στη συνέχεια, το άψυχο σώμα της σύρθηκε στους δρόμους από την τουρκική αστυνομία για παραδειγματισμό. Στο τέλος το παράτησαν στη μέση του δρόμου. Ε, το κορμίτι Σεβί της, της Εκκληβάν έχει αποστεί φρικτά βασανιστήρια. Η νεαρή έχει βιαστεί με όλους τους τρόπους Περδογάν την δολοφονήσουν. Ε, άλλο ένα δείγμα της Τουρκίας Ερντογάν, η οποία κάνει συνεχή βήματα προ τον Ισλαμοπασισμό. Ε, ομαδική διασμή γυναικών αγωνιστριών, ανταρτισών και τελικά μετά τη δολοφονία τους σύρσιμος του δρόμου προς παραδειγματισμό των υπόλοιπων ανταρτών αλλά και ανταρτισών κυρίως γυναικών γιατί αυτό πονάει συνήθως τους φασίστες, τους Ισλαμικούς φασίστες, έλεγα τους φασίστες κάθε είδους, <συνήθως> γυναικών οι οποίες αποφασίζουν να μην κλειστούν στην κουζίνα τους, <συνήθως> δεν βλέπω το λίγο, δε εγώ τώρα, αυτές οι οι οποίες αποφασίζουν λοιπόν να μην κλειστούν στην κουζίνα τους, αλλά να σταθούν ως ίσες προς ίσο, στο πλευρό του μαχητή, <συνήθως> Είτε αυτός είναι Κούρδος, είτε αυτός είναι από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. <συνήθως> στην περίπτωση του Κουρδιστάν τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, καθώς το σύνθημα είναι κοινό, το αγώνας δεν γίνεται μόνο για την απελευθέρωση των περιοχών, δεν γίνεται μόνο για την άμεση δημοκρατία. Το σύνθημά τους είναι ότι γίνεται και για τη γυναίκα. Κατά κάποιο τρόπο η διπλή ελευθεριά που λέμε εμείς τον Ελλάς, σε αυτούς μεταφράζεται ως ελευθερία στη γυναίκα και είναι αυτό που τους διαφρόποιει από τους τζιχαντιστές και τους λοιπούς γαμοφασίστες που τους διώκονται. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ε, σε πολλούς αγώνες και πάρα πολλές παραστάσεις, η συμβολή της γυναίκας ήταν μεγάλη. Αλλά δεν είναι το ίδιο μεγάλη ε, και η ανάδειξή του. Έτσι, η ανάδειξη της σημασίας, με πούμε, της συμβολής αυτής. Ωστόσο, ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι του Παρισιού, το 1792, ε, όπου μία αγωνίστρια, η Ολυμπία, de, Bush, de Bush, ε, ένα χρόνο πριν καταδομηθεί στην τηλεοπτική είπε τα εξής «Γυναίκες ξυπνήστε. Το μήνυμα της λογικής ακούγεται σε όλον τον κόσμο. Ο άντρας έχει πολλαπλασιάσει τη δύναμή του και χρειάζεται και τη δική σας βοήθεια για να σπάσει τις αλυσίδες του. Με το να απελευθερωθεί μόνο αυτός, αντικεί κατάφορα τη σύντροφό του. Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να ανεβαίνει στο ετρίωμα. Πρέπει επομένως να έχει και το δικαίωμα να ανεβαίνει στο βήμα» να φοράει Φίβενο και να κάθεται στη δικαστική έδρα. Αγωνιστείτε λοιπόν για τα δικαιώματά σας. Και λίγο αργότερα, το 1909, στη Νέα Υόρκη, έχουμε την, την απεργία των, του Καμισούδαν, όπου η απεργία αυτή στρέφεται αντίον της φύσης και του Θεού, έλεγαν κάποιοι δικαστές εκείνη την, την περίοδο, όπου κατέκριναν τον αγώνα αυτόν που έδιναν οι, οι γυναίκες και απεργούσαν οι οποίες έγιναν με το σύμφυμα «Τομοί και τριαντάφι». «Τομοί και 23.000 γυναίκες εργάτες από την κλωστή φαντουργική, κλωστή φαντουργία της Νέας Υόρκης. Εστατικά αυτό στην ιστορία των επαναστάσεων παγκοσμίως. Πολλές από αυτές σκοτώθηκαν, πάρα πολλές άλλες βιάστηκαν και πάρα πολλές άλλες άφησαν στη φυλακή, έτσι. Θεωρείται σύμβολο του παγκόσμιου εργατικού φεμινιστικού κινήματος με την έννοια του πραγματικού φεμινιστικού κινήματος και την αστική έννοια που πολλές φορές παίρνει σήμερα... Ε, όχι μόνο του φεμινιστικού, πάνω θα διαφωνήσω. Εγώ δεν είμαι υπέρ του φεμινισμού, βέβαια, όπως δεν είμαι υπέρ του φεμινισμού, δεν είμαι και υπέρ του σοβαρτότητας. ...και ε, του εργατικού φεμινιστικού κινήματος με την ε, έννοια της χειραθέτησης, εργατικής χειραφέτησης ναι, της γυναίκας. Ναι, ναι. Από αυτήν την άποψη, ε, Ο Τζέιμς Όπενχάιν έχει αφιερώσει ένα βήμα mm. στην απεργία αυτών των εργατριών... Ε, στο αποσπάθρο. Αφιερωμένος στις αγωνιζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου, broken... καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός την ομορφιά της μέρας, χιλιάδες σκοπινές κουζίνες, χιλιάδες μαύρες φάμπρικες, γεμίζουν ξάφνο με το ήλιο τη λαμπράδα. Γιατί ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε. Σωμί και τριαντάφυλλα. Σωμί και τριαντάφυλλα. Ναι, για το ψωμί παλεύουμε και για τα τριαντάφυλλα. Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός φέρουμε τις μεγάλες μέρες. Το ξυσύκωμα των γυναικών είναι ξυσύκωμα όλης της ανθρωπότητας. Όχι πια σκλάβοι και τρεμπέληδες. Δέκα που μοχθούν για έναν που Αλλά ένα δίκαιο μοίρασμα στα αγαθά της ζωής. Ψωμί και Οπότε, όπως είπες και εσύ πριν, όπως λέγεται το πείμα, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ε, ξεσήκωμα των γυναικών. Είναι το ξεσήκωμα των γυναικών μεταφράστηκε και την εποχή εκείνη ως ξεσήκωμα όλης ανθρωπότητας, όπως σήμερα μεταφράζεται αυτό το οποίο διαβάζαμε πριν, το οποίο γίνεται στις επαρχίες του Κουρδιστάν. Ε, θυμάμαι σε μια, μαζί είχαμε πάει σε μια εκδήλωση είχαμε, το, το κομπάνι κάνει για το Κομπάνι συγκεκριμένα, όπου ε, είχαμε ενημερωθεί, αυτό που σας είπα για παράδειγμα η ισότητα της γυναίκας, η οποία δεν ισχύει στον δυτικό κόσμο, ισχύει όμως στην επαρχία του Κομπάνι. Στον δυτικό κόσμο, το λεγόμενο ελεύθερο δυτικό κόσμο, δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Όπως είπε, μια τότε ένα μέλος της Σούρης που είχε παρευρεθεί. Ναι. Εμείς προσπαθούμε ακόμα να διαπραγματευτούμε την ποσόστοση ανδρών γυναικών 60-40 η 70-30 που εκεί καλά είμαστε κόμμα της Αριστεράς, ε, ενώ εκεί έχουν καταφέρει την ισότητα, ε, Ένα άλλο γεγονός είναι ότι στο Κομπάνι για κάθε αξίωμα αντρικό υπάρχει και ένα αξίωμα γυναικείο. Για κάθε δήμαρχη υπάρχει μια ας πούμε δημαρχέσσα, ας πούμε με τα, με τα ελληνικά ονόματα, για κάθε νομαρχιακό σύμβουλο ή κάθε 10 νομαρχικούς συμβούλους, 10 γυναίκες νομαρχική σύμβουλοι και πάει λέγοντας. Conviction, convictions, the words. Why not? Enjoy these goods. For oh boy these goods. A hot. Λοιπόν το θέμα των, της αντάρτισας του ΠΚΚ, της απελευθέρωση των περιοχών αυτών από τον ισλαμοφασιστικό ζυγό, τον νεοθωμαρικό ζυγό του Ερντογάν ε, και το θέμα γενικά της ε, γενικά στην αντίσταση ας πούμε, ε, δεν την ότι δεν έχω καμία αφιβολία πως η κοπέλα αυτή, η γυναίκα αυτή του κουρδικού αντάρτικου στρατού μπήκε στο πάνθεν των ηρώων που χύζαν το αίμα τους ε, για την απελευθέρωση της περιοχής. Και σίγουρα μπήκε σε αυτό το πάνωθεν, όπως ήθελε η ίδια, ως ίση προς ίσος. Και πόσοι άλλοι αφανείς ίδιοις υπάρχουν και οι peccaryς, αλλά οι συμβολοί τους είναι τεράστια στους αγώνες mm -hmm. για και το κογκόκινο. Παγκοσμίως. Γι' αυτό και καλό είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε συνήθως και συνηθίζουμε να λέμε «άγνωστο στρατιώτη κάθε φορά που μας δίνει η ευκαιρία να ξεθάγουμε από την ιστορία ή αν όχι από την ιστορία ακόμα και το παρόν να ξεθάγουμε τέτοια πρόσωπα και να τα λέμε μόνο μαντεπώνυμο σαν πόροτε μίας γιατί αρκετά πια με τον άγνωστο στρατιώτη δεν πρέπει επιτέλους να πάρει όνομα my like July. You my soul with your rise that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in its crazy so mine και από τους ήρωες πάμε στην μεζή καθημερινότητα της Ελλάδας στην οποία έτσι όπως το πάνε οι κυβερνότης και οι τωρίνοι κυβερνόντες συγκεκριμένα βλέπω λοιπόν, να γίνονται και εδώ ήρωες με μια άλλη έννοια με την έννοια ότι αυτός ο λόγος τελικά έγινε να βλέπετε σε λόγω ερώ, λίγο προβλήρω και μόνο που ανέχετε <laughs> <laughs> αυτές τις καταστάσεις <laughs> ναι, και ειδικά με την τελευταία κυβέρνηση ο ήρωισμός μου είναι πουλά που λάβω, πιστεύω έχει ξεπεράσει αυτό γιατί τέ, τέτοια προδοσία Έχουμε να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια στη νεότερη πολιτική ιστορία. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι το άλλο μισό της βαρβαρότητας είναι η ανοχή. Τώρα πώς το πάρει κανείς. Άρα το μεταφράζεις στην ψήφωση ανοχής. Ε, <laughs> αυτός που ανέχεται είναι είτε βάρβαρος είτε πολύ υπομονετικός. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Το θέμενο για πώς το τους θα τους ανέχονται ακόμα. Θα αν πάνε στις κάλπες. Ε, για να πάμε λοιπόν στη σημερινή... Παίζει ελληνική καθημερινότητα η οποία δεν προς εκλογές όπως όλα δείχνουν. Διαβάζουμε από την κίνηση «Ενεργοί πολίτες» του Μανώλη Γλέζου, ο έκανε μια παρέμβαση μες την εβδομάδα που κάλεσε να συνέλθει η κυβέρνηση του Μαξίμου και να υλοποιήσει το αντιμνημονιακό της πρόγραμμα. Συνήθως οι παρεμβάσεις του Γλέζου είναι με τέτοιο τρόπο σε τέτοιο στυλ πατρικές μπρος στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, λογικό είναι τα βλέπει αν παιδιά που δεν είναι από τους παίζους αυτούς. Καλά θα κάνουν που δεν το πιστεύω δεν το βλέπω, πιστεύω ότι στην Τσίπρυση και η δική ομάδα έχουν πάρει ήδη το δράμα τους. Καλά θα κάνουν σε συγκουστούν οι του ΡΙΖΟ, αν και δεν το <στά> πολύ βλέπω. Έχουμε μια είδη στις τελευταίες στιγμής πάνω ε, ο Καμένος δήλωσε ότι όποτε και αν διενεργηθούν οι εκλογές, ανεξάρτητοι οι Έλληνες θα κατέβουν αυτόνομα. Το ίδιο βλέπω εδώ, δήλωσε και Quake, ο οποίος λέει θα κατέβουν αυτόματα... Λέει, αυτόματα λέω. Ναι, αυτόματα θα Κατέβουν αυτόνομα, γιατί δεν μπο... <laughs> μπορεί να κατέβουν με κοινό <laughs> και ότι δεν υπάρχει κάποια συζήτηση να κατέβουν με κοινό <laughs> το μόνο που το κόμμα το νέο μνημόνιο. Και δεν θα έχει και την ευκαιρία, όπως ο Βαντήχουν άμα πέσει η βέρνηση, να αποκτήσει τσίπα κάπου στην πορεία. Επίσης, ο κύριος Τέρινγκ Σκουίκ θυμήθηκε να κάνει επίθεση στους τεραχμόβιου της ομάδας Λαφαζάνη. Don't pay the preacher For of λέγαμε ότι πολίτες Ότι η οποία είναι ελεοντικό να έχει μια παραπάνω πληροφόρηση Καθώς είναι το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ ε, Ότι πάμε για εκλογές εξπρές Χωρίς ψήφο εμπιστοσύνης μέσα από την βουλή Και πιθανόν ότι η μερομενία των εκλογών είναι 20 Σεπτεμβρίου ε, Τι θα πρέπει να ξεκινήσει ο κύκλος των τριμιερών διαδηλωτικών επαφών με εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τα τρία πρώτα κόμματα και εν συνεχεία να ακολουθήσει η πρόσκληση του κοέδρου της Δημοκρατίας στους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης οικουμενικής στήριξης. Όπως όλα δείχνουν, ε, προσωρινή πρωθυπουργός τύπου πικραμένου θα είναι η πρόεδρος του αερίου πάγου, Κατερίνα Φαν. With your let's get more than friendly design I should be brave and say Let's have no more of it But oh, what's the use when you know I love Η προσωπική μου απορία είναι με τι ακριβώς πρόγραμμα θα κατέβει το ΣΥΡΙΖΑ yeah. στις εκλογές. Και με τι ακριβώς πρόγραμμα θα κατέβουν όλα τα κόμματα που έξιζαν έστω το νέο μνημόνιο. Ε, θα κατέβουν με τι, με το, με το πρόγραμμα του νέου μνημονίου. Yeah. Δηλαδή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του ανέξει Τσίπρα θα έχει το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα με το Ποτάμι, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για... Με τα, για τα μνημονιακά μέτρα που ήδη ψηφίσαμε, ή απλά θα εχουν κάποιες προδιαφοροποιήσεις, α πούμε, ναι, η δημοκρατία θα λέγανε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, το ΣΥΡΙΖΑ θα λέγανε να ξεπουλήσουμε και τα νοσοκομεία, τα αεροδρόμια πάλι θα ξεπουλάνε. Δεν μπορώ να καταλάβει τις λεπτομέρειες διαφορές που θα έχουν. Ε, θα έχει ενδιαφέρον, ε, γενικά είναι κομμικοτραγική η κατάσταση, και πρέπει να ακόμα θα μεγαλώσει ε, η Η ιδέα τη δημοκρατίας σήμερα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για... Ε, πως να δει, δεις πως το για για τυχοδιοκτικές ε, κινήσεις απέναντι στον ελληνικό λαό. Ε, Έχει πολύ ενδιαφέρον η δηλώσεις της Δημοκρατίας ε, Έχω, ναι, γιατί έχουν τυχοδιοκτισμό οι κινήσεις του Τζίπρα, αλλά να στον ΛΕΡΑ ναι, ναι, πρόβλημα. Ναι, Είς, Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις μέρες το μυαλό του αντώρισα, αρά, δεν μπορώ καθόλου τις ενώ, κατηγορούν, ενώ στο παρελθόν ο Τσίπρας κατηγορούσε στο το ξεπλά αεροδρόμιο, δηλαδή ο Σαμαράς λέει, μας λέει ότι ξεπουλάμε και τώρα ξεκουλάτε εσείς Από το ξεκούλυμα των αεροδρομίων ε, νομίζω περιλαμβανόταν στο προηγούμενο μνημόνιο. Ναι, yeah, το Ναι, yeah, απλά τώρα, επειδή δεν εφαρμόστηκε, το τρίτο μνημόνιο, okay, Ακριβώς, δηλαδή ο, αυτό που κατηγορεί ο Σαμαράς το, το ε και μπορείτε να είστε και εσείς Γερμανοξολιάδες πλέον, δεν είμαστε μόνο εμείς. Στην μάρα του Σομαρά, μάλλον του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, κάνει βήματα μπρος το Μνημονιακό δρόμο κάνει τον ίδιο να μην... ...και βήματα, έχει μπει στον Μνημονιακό δρόμο, ο ...και τον ίδιο να μην είναι Γερμανοξολιάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, στο ναι. μυαλό του. Ναι. Ότι νομίζω ότι θα όλοι κάπως έτσι. Λοιπόν, ε, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής χορείας mm. της ναι, με, ναι, ναι, ναι. με έντονη γυναι <laughs> Ε, οπότε κλείνω στα εκπομπή, λέμε και εμείς πάλι, ναι, στο νέο μνημόνιο, γεια σας. Mm. Θα τα πούμε την Κυριακή, ε, από mm. πάση σαν να ξεκινήσουμε μυστίες ανομίας από αυτή την Κυριακή, τελεσίγραφα αυτή τη φορά. Mm. Και την Πέμπτη πάλι στην Πάρξη Γερμανικα, όπου σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως όλα δείχνουν. <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> χαίρετε ναι, <Βελσαρέμον. Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Σήφρας Αλέξιος Ναι Πράγματι δεν είναι Μου λείπει το Στην παιδεία λέμε Όχι Στην υγεία λέμε <σόλυν> Όχι <lay me. ΣΣ> Στη λαοκρατία, Όχι. στη δημοκρατία Όχι. στην αλληλεγγύη και στους μετανάστες <Τι> Ναι, στις απειλές τους, <Τι> ναι <Και> Στις <Τι> απειλές ναι Στους τραπεζίτες, <Τι> ναι Στο δουνό <δούλου> τους, <Τι> στους εργάτες λέμε <Τι> Στους αγρότες λέμε Στους παππούδες λέμε Στους στις γιαγιάδες λέμε Γυναίκες και στους άντρες λέμε ναι Στους τεχνοκράτες, <Τι> ναι στα <Τι> τεχνοκράτες, ναι <Όχι>. <Τι> <Τι> <Τι> Στους ναι Υπότιτλοι Όχι στι πορείε λέμε, στις στι λέμε, Όχι στι λέμε, λέμε, λέμε, Όχι στην ελπίδα λέμε, Όχι. στον αγώνα λέμε, Όχι. Ναι, με στο φόβο, Ναι και στη λιτότητα, Ναι σε νέα μέτρα, μέτρα Ναι η ναι.